την περασμένη Κυριακή ο Κύριος μας έδειξε το μέλλον των δικαίων και των αμαρτωλών το μέλλον των ευσεβών αλλά και των ασεβών και μας το έδειξε διότι ο Κύριος ξέρει καλά όπως άλλωστε εμεί οι άθλοι το αποδεικνύουμε καθημερινώς ότι πολλές φορές η ανισχυντία μας και η ξεδιαντροπιά μας δεν έχει όρια πολύ εύκολα όπως κάποτε οι Εβραίοι ξεχνάμε τον Θεόν Πολύ εύκολα τον αρνούμεθα τον Θεόν. Πολύ εύκολα φερόμεθα αχάριστη προς τον Θεόν. Γιατί το λε αυτό Πάτερ θα σας Το λέγω διότι πολλές φορές και ακούω αλλά και λένε οι χριστιανοί πολλές φορές να ήμουν στη θέση του αμαρτωλού να κέρδαγα κι εγώ τα λεφτά που κερδίζει εκείνος να είχα κι εγώ τις ανέσεις που έχει εκείνος να είχα και εγώ την αμαρτία που έχει και εκείνος και απολαμβάνει. Πολύ μάλιστα το άκουσα και αυτό και αυτό είναι φρικτό να το πούμε. Είδα και δίθεν χριστιανούς ανθρώπους να μετανιώνουν που γνώρισαν τον Χριστό, να μετανιώνουν που άκουσαν τις εντολές του, να μετανιώνουν που μπήκαν στο ζυγό του Κυρίου και τηρούν τις εδωλές του να μετανιώνουν και να δηλώνουν ότι θα προτιμούσαν να μην ξέρουν για τον Χριστό και να βρίσκονται στην αμαρτία. Επειδή λοιπόν δυστυχώς αυτές οι καταστάσεις συναντώνται σε εμάς τους αχρίους και ανάξιους να φέρουμε το όνομα του χριστιανού, επειδή δυστυχώς αυτά τα βλέπουμε εμείς οι ελεηνοί, η ανάξη της σωτηρίας και η ανάξιοι της βασιλείας των ουρανών και σκεφτόμαστε τα γήινα πράγματα και σκεφτόμαστε τις γήινες απολαύσεις και θέλουμε εδώ να ικανοποιηθούμε και να ευχαριστηθούμε και όχι στην άλλη ζωή γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο Κύριος για να μας σταθεροποιήσει, για να μας ενισχύσει για να μας ενδυναμώσει για να ενισχύσει την αγάπη μας προς Αυτόν για να ενισχύσει το ζήλο μας γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βλέπετε μας δείχνει ποιο είναι το μέλλον των ασεβών αλλά και ποιο είναι το μέλλον των ευσεβών τι μας είπε ο ληστής κακή έναντι αγαθών μην τον λέγει ο Κύριος και μην τον ζηλεύεις αυτόν ο οποίος ζει στην αμαρτία μην τον καμαρώνεις και μην τον ζηλεύει αυτόν ο οποίος με κομπίνες, με τρόπους σκοτεινού, με τρόπους άτιμους έχει γίνει πλούσιος και έχει πολλά εκατομμύρια. Μην τον ζηλεύεις αυτόν ο οποίος τον βλέπεις να κοκορεύεται και να προβάλλεται στα μέσα ενημέρωσης και να φαίνεται και να δείχνει ότι είναι κάποιος τρανός και μεγάλος. Θα γλιστρήσει μπροστά σου λέει ο Κύριος. Θα γλιστρήσει και θα πέσει και θα φάει τα μούντρα του και τότε θα δεις την πραγματική του αξία. Μην τον ζηλεύεις, μην βλέπεις τα γήινα πράγματα τα οποία μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος. Τρανό παράδειγμα, αυτός ο ταλέπορος ο Ζαχόπλος τώρα τελευταία για τον οποίον γίνεται τόσος δόρος στα μέσα ενημέρωσης. Τι ήταν αυτός, μεγάλος και τρανό ήτανε, για τον κόσμο βεβαίω άνθρωπος ο οποίος διαφέντευε παραπάνω και από υπουργού, παραπάνω και από τον Πρωθυπουργό ακόμα έγινε και έδαινε Είδε πως γλίστρησε εκεί που έτρεχαν οι κάμερες κοντά του για να τον παίρνουν, για να τον προβάλλουν για να μας δείχνουν την προσωπικότητά του εδώ εισαγωγικών είδε τι έφτασε σήμερα να γίνεται ένας, ένας συνεχής Λόγος δυσφήμισης Για φανταστείτε τι ξεφτίλα, την ντροπή Να συνοδεύει αυτό τον άνθρωπο τώρα Και παρότι είναι σε αυτή την αξιοθρήνητη κατάσταση Χωρίς ακόμα να έχει συνέρθει Για φαντάσου η αμαρτία τι το έκανε Γι' αυτό μην νομίζει Μας το είχε πει και αν το θυμάστε η αμαρτία δανικά σου δίνει. Μην ότι η χαρά που σου δωσε. Είναι έτσι ζάπα; Είναι όπως πάω στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις το ωραίο του αγοράζεις, αλλά ξεχνάς ότι θα περάσεις κάποια στιγμή από το ταμείο και θα σου ζητηθεί η τιμή του. Έτσι ακριβώς είναι και με την αμαρτία. Τι θέλεις, τη βλέπεις, τη γλυκένεσαι, τη λιγουριάζεις, θέλεις να την απολαύσεις, ζηλεύεις τον αμαρτωλό αλλά ξεχνάς ότι πίσω από την αμαρτία κρύβεται το κόστος της, κρύβεται το ταμείο του σατανά που οπωσδήποτε θα κληθείς να το πληρώσεις. Σου έδωσε ο διάβολος μία χαρά θα σε κάνει να κλέσει μια ζωή. Σου έδωσε ο διάβολο μία απόλαυση, θα σε κάνει να την πληρώνει μια ζωή. Σου έδωσε ο διάβολο μία απόλαυση υλικών πραγμάτων, θα τα φτύσει σε αίμα. Θα τα πληρώσει σε καρκίνο. Θα τα πληρώσει σε φέρετρα. Θα τα πληρώσει σε θανάτους, Θα τα πληρώσει σε νοσοκομεία. Θα τα πληρώσεις σε ρεζιλίκια. Δεν είναι ψεύδι αγαπητοί μου αδελφοί αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Ο ληστής σου κακή έναντι αγαθών. Ο κακός ξέρει και ελίσσεται. Ο κακός ξέρει και κρύβεται. Ο κακός ξέρει να κλέβει και να τον τιμούν οι άνθρωποι σαν τον πλέον έντιμο άνθρωπο. Αλλά έω πότε. Κάποια στιγμή θα έρθει το τέλος και για αυτόν. Κάποια στιγμή θα έρθει και η πτώση του. Να σας θυμίσω κάτι, να σας θυμίσω. Να σας θυμίσω. Για θυμηθείτε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι αυτόν που είναι σήμερα, Αυτόν που ήταν πριν. Αυτόν που ήταν πριν. Εκείνο τον κλίντων. Σας θυμίζω και το όνομά του. Για θεμηθείτε τι χαρές έκανε όταν εβομβάρδιζε επάνω τη Σερβία. Τι χαρές έκανε. Τι γέλια. Θυμάστε εκείνη πότε θα τη χαρακτηρίσω. Τη δαιμονοπρόσωπη γυναίκα. Την Υπουργό των Εξωτερικών. Την Ολμπράιτ. πώ τη λέγανε. <Τι... Θυμάστε τι... τι Μούρη είχε εκείνη γυναίκα; Λε <Τι>... Λες και ήταν γέννημα διαβόλου. <Τι>... Και όταν ευγήκε τι έλεγε. Από αγάπη λέει, εμεί βομβαρδίζουμε από αγάπη. Του αγαπάμε λέει, Του αγαπάμε του Σέρβου, αγαπάμε, αγαπάμε, αγαπάμε γελάγανε, το θυμάστε αυτό. Γελάγανε το αποκορύφωμα. Δεν ποιο ήταν, ότι οργάνωσαν λέει απονομή βραβείων Νόμπελ. Ξέρετε, τα Νόμπελ είναι τα κορυφαία βραβεία του κόσμου που δίνονται. Το κορυφαίο λοιπόν βραβείο ειρήνης το έδωσαν σε αυτόν τον δολοφόνο που λεγόταν κλίντον, που έσφαζε αβέρτα, που σκότωνε αβέρτα Σέρβους. Επήρε και το πρώτο βραβείο ειρήνης, ειρήνης της. Για πως έπεσε. Είδε γελάει, γελάει. Δεν ξέρει τι θα του σημεί την άλλη μέρα όμως. Ε. Θυμάστε εκείνη η πόρνη που βγήκε και τον ξεφτύλισε, τον έκανε ξεφθύλα όλα τα μέσα ενημέρωση όλη τη γη το μάθαν όλοι ότι απατούσε τη σύζυγό του ξεφθυλίστηκε, ελεηνολογήθηκε, διαπομπέφτηκε, καταρακώθηκε να ο μεγάλος ο τρανός, ο πλανητάρχης τι νομίζεις, έτσι είναι η αμαρτία η αμαρτία σου δίνει ένα θα σου πάρει χίλια Η αμαρτία σου δίνει μια χαρά θα σε πατήσει το λαιμό όμως μετά Θα το αυτό που έκανες Αυτό που σου δώσε θα το φτύσεις με αίμα Γιατί δεν είναι δυνατόν η αμαρτία να σου κάνει καλό αδύνατον. Μια ψευτοχαρά θα σου δώσει Μια ψευτοειδονή θα σου δώσει Και στη συνέχεια θα έχει να κλαίσεις μια ζωή Και θα χάσει και την ψυχή σου στο τέλο. Αυτή είναι η μοίρα, επιτρέψτε μου τη λέξη, η μοίρα των ασεβών. Γελάει, γελάει, τον βλέπεις να γελάει. Ε, όπου να είναι, να δεις τα δακρυά Όπου να είναι, στήσαι αυτή και θα ακούσεις τον αναστεναγμό του. Όπου να είναι, αυτός που γελάει σήμερα και κοροϊδεύει τα Άγια και κοροϊδεύει την Εκκλησία και μπαίνει στην Εκκλησία. Θυμηθείτε εκείνο το Ραφαηλίδη, σας το είπα και προχτές, εκείνο το Θεριό το θεριό και το θεριό, τον άτιμο που έβγαινε στη τηλεόραση και έτρεμε η καρδιά μου λέω τι θα ξεβράσει τώρα, τι θα ξεφουρνίσει τι θα βγάλει εκείνος, ο οχετός που κρύβει μέσα του, τι θα βγάλει εναντίον τη Εκκλησίας πέθανε πέθανε και πριν πεθάνει που δεν έβγαινε η ψυχή του, εδώ στην Πάτρα πέθανε εδώ στην πάτρα. παρακάλεγε αυτού που ήταν γύρω του και έλεγε μία παράκληση να κάνετε, να φύγει η ψυχή μου Παρακαλέστε την παραγιά! Δεν έχει η ψυχή. Είδε. Έτσι είναι. Βλαστήμησε yeah. τον Χριστό, βλαστήμαγε την παραγιά. Μια ζωή. Ε, πού είσαι, πού είσαι, θα πτήσει αίμα. Θα πτήσει Θα θες να βγει η ψυχή σου και δεν θα βγαίνει. Θα γκαρίζεις όπως εγκάριζε, όπως μου είπατε, εγκάριζε σαν το γαϊδούρι. Για να βγει και δεν έπιερε. Γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα να γελάς εις βάρος του Χριστού, εις βάρο της Εκκλησίας. Και ο Μερ Χριστός δεν σε εκδικείται. Ο Σατανάς όμω όμως, α, θα σου ψήσει το ψάρι στα χείλη. Ο Σατανάς θα σε κάνει να κυνηγέσαι μόνος σου. μόνος σου έχεις, έχεις, έχεις, το έχει πάθει ποτέ αυτό. Να κυνηγά τον εαυτό σου. Το έχει πάθει ποτέ. Αυτό είναι η άκρα, η άκρα τρέλα, το άκρα της τη τρέλα. Να κυνηγά τον εαυτό σου και να μην τον βρίσκεις Αυτό θα σε κάνει ο Σαντανά. Οριστή θα μην τους καμαρώγεις μην τους ζηλεύεις μην τους θαυμάζει, ας τα εκατομμύρια φτωχός φτωχός να πεθάνεις να παρακαλάς τον Θεό να μην έθεις γιατί είδε τι είπε ο Κύριος δύσκολα πολύ δύσκολα πλούσιος θα μπει στη Βασιλεία του Θεού και τι προτιμάς σε ρωτάω, τι προτιμάς εκατομμύρια ή Βασιλεία του Θεού τι είδες εκατομμύρια πάρ τα φάτα δυόμισε δωμάτια, δυόμισε τράπεζες, δόσου να φάνε και τι θα γίνει το αποτέλεσμα ποιο είναι η ψυχή σου να κολλήσει πάρα σε αυτά και αν μπορεί να ξεκολλήσει ούτε στην επιθανάτιο κλείνει ούτε εκεί στο, στο κρεβάτι του θανάτου το μυαλό σου δεν θα είναι στην ψυχή σου θα είναι στα λεφτά σου αυτό είναι το κακό τέλος των ασεβών Ο ληστής τους η θα ληστήσει, μην τους ζηλεύεις. Καμάρωσε αν μπορείς, αν μπορείς να καμαρώνεις τον εαυτό σου. Μα δεν είναι εγωισμός, όχι, δεν είναι εγωισμός. Να καμαρώνεις όχι την αξία σου, δεν έχεις καμία αξία, δεν έχεις, ούτε και εσύ, ούτε και εγώ. Να καμαρώνεις όμως τον εαυτό σου που σε αξίωσε ο Κύριος να γεννηθείς Ορθόδοξο Χριστιανό. Να καμαρώνει τον εαυτό σου που σε αξίωσε ο Κύριος να γνωρίσει το Ευαγγελίο του. Να καμαρώνει τον εαυτό σου που σε αξιώνει ο Κύριος να ξομολογήσει και να κοινωνήσει τον αχράν των μυστηρίων. Να καμαρώνει τον εαυτό σου που ο Κύριος επιφυλάσσει για σένα θέση στον παράδεισο. Δεν έχει ούτε εσύ, ούτε εγώ. Όχι, όχι, όχι αξία δεν έχουμε, ούτε μόρι δεν έχουμε να γυρίσουμε να κοιτάξουμε τον κύριο. Και ούτε μυαλό δεν πρέπει να έχουμε για να σκεφτόμαστε καν τη βασιλεία του όχι να την κερδίσουμε, ούτε καν να τη σκεφτούμε είμαστε ανάξιοι. Αλλά αν έχει κάτι για να καμαρώνει, είναι για αυτά που σου είπα. Τι συγκρίνεται τα λεφτά. Κοινώνει σήμερα, δεν κοινώνει. Ε τότε είσαι πάφτοχο. Κοινώνεισε, μη ζηλεύει αυτού που έχουν λεφτά. Δεν το ζηλεύει. Τι, ταλέπορο είναι. Κακομύρι είναι μωρέ. Μην κοιτάτε έτσι, δεν ήρθα από τα άστρα για να σας μιλήσω. Ελληνικά σας μιλάω, χριστιανικά σας μιλάω. Μην τον ζηλεύτε. δεν έχει τίποτα. Τίποτα δεν έχει. Όλη η αξία του μετρέται σε πενταρουδεκάρες, τίποτα δεν έχει. Ενώ εσένα η αξία σου μετρέται σε χρυσό ουράνιο. Και χρυσό ουράνιο είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ναι σήμερα όσους, όσοι κοινωνήσατε σήμερα έχετε τον Χριστό μέσα σου Τι άλλο θέλεις Τίποτα άλλο δεν θέλεις Δεν πρέπει να θέλεις τίποτα άλλο Αυτή είναι η αξία του ευσεβούς Αυτή είναι η αξία του αγαθού Αυτή είναι η αξία του καλού ανθρώπου Αυτή είναι η αξία Εκείνου του ανθρώπου που αποφάσισε Να βαδίσει κοντά στον Κύριο Απαρνούμενος Τα εγκόσμια κατά Ξέρετε τι είναι σήμερα Ξέρετε Ξέρετε ποιο γιορτάζει σήμερα, ποιο είσαι Βάγιο Καράλαβο. Ξέρει τι έκανε αυτό, Ιερέας. Ιερέας μάλιστα, ξέρει τι έκανε ε? 113 χρονών πέθανε Πώ πέθανε, ξέρει πώ πέθανε Τον έδραν! Τον έδραν! Τον βγάλαν το τομάρι πώ δέρνει το κατσίκι, πώ το, το κρυάρι, πώ τα δέρνει, τα κρεμάς το δέντρο και το τραβά το τομάρι προ τα κάτω να φύγουν Έτσι του βγάλαν το τομάρι Γέρον άνθρωπο, για φαντάσου γέρον άνθρωπο όμως, όμως βλέπεις είχε το χρυσό τον ουράνιο μέσα χρυσός ουράνιος ο Κύριος δεν τον άλλαζε με τίποτα πάρτε και το κορμί μου πάρτε και το δέρμα μου πάρτε και το αίμα μου πάρτε και τις σάρκες μου πάρτε τα όλα το χρυσό δεν το αρνούμε γιατί εκείνη είναι η αξία αδελφοί μου η μεγάλη αξία και εμείς πουλάμε την ψυχή μα για πέντε φράγκα, για πέντε ευρώ για εκατομμύρια ευρώ πάρτα να τα φας βάλ' τα στη μόνη σου να τα βλέπεις αν αυτή είναι η αξία για σένα πιάσε με εμένα να βλέπω τον Χριστό μακάρι να με αξιώσει ο Κύριος τον βλέπω και να είναι αυτή η μοναδική μου αξία στη ζωή αυτή μην τον, τον ζηλεύει λοιπόν ο ληστίσουσι, τα ακούς? ο σου, τα σας θυμίζω, είδατε τι σας είπα, δεν, σας τα λέω, δεν πάτε να διαβάσετε στην εγγραφή, δεν πάτε, τι σας νοιάζει, τι σας νοιάζει, τα λέω εγώ εδώ πέρα, καλά. Τι λέει εκεί ο 36 Ψαλμός, τι λέει, τι λέει, πέρασα λέει και είδα σε Ασεβή, να στέκει καμαρωτός, είδων τον Ασεβή, υπεριψούμενον και επερώμενον ως ασχέδρους του Λιβάνου. Τον είδε να στέκει αγέροχο, τον είδε σε Ασεβί, τον είδε στο Ζαχόπλο. Είδε, είδε στο Ζαχόπλο πώς τον δείχνουν σε κάτι περασμένα παλιέ του δόξε, παλιέ του δόξε, τον είδατε, ε, πώς έφερε, ε, καμαρωτός, καμαρωτός. Ε, δε, δε, δε. Ανοίγανε δρόμους να περάσει. Επερώμενον ε, ως ασκέντρους του Λιβάνου. Και τώρα ξαναπέρασα λέει, ξαναπέρασα λέει ο προφήτης. Και πού είναι, δεν υπάρχει. <ΛΣ> Με στο νοσοκομείο, στην Αταρτική. Αυτή είναι η μοίρα του. Αυτό είναι η τύχη την οποία διάλεξε ο ίδιος για τον εαυτό του. Και μακάρι ο Θεός έστω γι' αυτό τον κράτησε στη ζωή, μπας και μετανιώσει, μπας και αλλάξει, μπας και διορθωθεί, μπας και καταλάβει το χάλι το οποίο είχε πέσει. Από αγάπη ο Κύριος τον κράτησε στη ζωή. Να μετανοήσει και να διορθωθεί. Αυτά λοιπόν μας είπε προχτέ το Ιερό Κείμενο της Αγίας Γραφής. Και σήμερα θα προχωρήσουμε. Θα προχωρήσουμε στους επόμενους δύο στίχους. Στον 21 και στον 22 στίχο του 14ου κεφαλαίου των Παριμιών του Σολωμόντος. Τώρα πρόσεξε. Πρόσεξε, σας είπα. Βλέπεις η Αγία Γραφή, ε. Βλέπεις. Βλέπεις. Λες και ζει. Λες και γράφετε σήμερα. Λες και γράφετε σήμερα. Για να δείτε ότι είναι αυτό που είπε ο Κύριος. Ε? Χτες και σήμερον ο Αυτός και είσαι τους αιώνας. Που λέει ο Απόστολος Πάβλος. Λες και γράφεται. Και τότε, για φαντάσου, εδώ και τρεις χρόνια. Τρεις χρόνια και λες και το γράφει σήμερα. Ατυμάζον αμαρτάνει. Ο ατιμάζον πέννητας αμαρτάει. Και παρακάτω ελεόν δε πτωχούς μακαριστός. Είδε το φτωχό είναι στο φτωχό Στέκει εκεί στην πόρτα Του ναού Στέκει στο πεζοδρόμιο Κάθεται καθιστός Κάτω στην βροχή Μουσκίδια ο τόπος κάτω Κάθεται αυτός ξάπλα εκεί επάνω στα νερά Και περιμένει τη βοήθειά σου Ξέρω τι θα μου πείτε. Ξέρω. Απαταιώνε. Θέλω να σα πω. Ναι. Συμφωνώ. Πολλοί από αυτού είναι απαταιώνε. Έχει τα κότσια να μ' ακούσει όμω. Έχει τα κότσια. Αν έχει τα κότσια, στο τέλος θέλω να μου πει την κουβέντα αυτή. Αν το να την πει. Στο τέλο θέλω να μου την πει. Όχι τώρα. Ιώνας, ναι, συμφωνώ κοροδεύω, κοροδεύω, Κι εγώ το λέω, κοροδεύω Τεμπέλιδες, τεμπέλιδες Το λέω και εγώ, τεμπέλιδες Όχι όλοι Έτσι, όχι όλοι Μην τους βάλεις όλους το ίδιο σακή Υπάρχουν όντως Και οι πτωχοί Υπάρχουν όντως και οι ανήμποροι Υπάρχουν όντως και εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να δουλέψουν, δεν, θε, δεν, δεν, δεν μπορούν, δεν βρίσκουν δουλειά. Υπάρχουν οι άνεργοι. Τι ανεργία υπάρχει σήμερα, ε! Υπάρχουν. Και αυτό μην το πείτε, ντρέπομαι να σα τα λέω, δεν σα λέω, δεν πειράζει. Μην πείτε όμως, βγάλετε συμπέρασμα. Ελάτε να σταθείτε καμιά μέρα έξω και από την εξομολόγηση να δείτε πόσοι στέκουν στην ουρά. Τέτοιοι άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε. Κύριε παρακαλώ, κυρίε. Ναι, κυρίε και κύριοι με γραβάτα που δεν μπορούν να σου δείξουν, Ντρέπονται να σου δείξουν το χάλι του. Και έρχονται και στεκόνται εκεί. Και πλησιάζουν το αυτοί. Παππούλη έξι να μου δώσεις κάτι. Και κλαίει. Σας έχω μπει κι άλλη φορά. Σε όλους δώσε. Με διάκριση, ναι. Στον απατεώνα αυτόν που ξέρει ότι κάνει αυτή τη δουλειά. Ναι, εντάξει. Δώσε του μισό ευρώ. Μην είσαι βλάκας. Όχι. Τα δέκα ευρώ δώσ'ταν εκεί που ξέρει ότι θα πιάσουν τόπο περισσότερο. Μην είσαι βλάκας μισό ευρώ σε που ξέρεις αλλά δώστε μακάριον διδώνε μάλλον η λαμπάνια. ευτυχισμένος να μάθεις να δίνεις και όχι να παίρνεις δώστε αρά καλά δεν δίνεις δεν δίνεις περνάς από εκεί δεν δίνεις Αρκέσου σε αυτό το κακό που κάνεις. Αρκέσου. σου. Δεν αρκούμεθα. Ξέρεις τι κάνεις. Κάνεις και κάτι χειρότερο. Τον ατοιμάζεις. Τι σημαίνει το να ατοιμάζω. Το περιφρονείς και τον υβρίζεις. Αυτό σημαίνει. Σας είπα το γράφω στο βιβλίο, αν το θυμάστε, έχει γίνει αυτοί, αλήθεια σας το Το γράψα στο βιβλίο γιατί μου συνέβη εμένα, του ίδιου μου συνέβη. Όπως το περιγράφω εκεί στο περί θέμα, αν πάτε, στο βιβλίο αυτό που έχετε στα χεράκια σας, το οποίο δεν ξέρω που το έχετε πεταμένο, δεν ξέρω που το έχετε αρα... αραχνιασμένο, να πάτε να το και να διαβάσετε, να διαβαστεί λέει εκεί. Τον βρήκα εγώ κάποτε κάποιον αυτόν κάτω εδώ δεν θυμάμαι που ήταν κάπου κάτω από την παντάνασα και τον είδα και έκλαιγε στο δρόμο ένα φτωχό και έβγαλα κάτω του έδωσα δεν θυμάμαι και σηκώνεται αμέσως και με παίρνει από κοντά Αλλά τι θέλει ούτως εδώ τώρα Σκέφτηκα εγώ Θέλει περισσότερα γυρίζω εγώ να τον προλάβω του λέω άκου να δεις δεν έχω περισσότερα να σου δώσω όχι όχι μου λέει που άλλο άλλο θέλω να σου πω μου λέει περίμενε μη φεύγεις στάθηκα και τον άκουσα τι μου πει λοιπόν εδώ μου λέει και κάποια χρόνια σε τούτη εδώ τη γουνιά εγκαθόταν ένας φτωχός και εγώ πέρασα από εκεί μπροστά του και γύρισα και τον έβρισα. Τα γνωστά, είδατε. Άντε παίρνει, άντε πήγαινε από εδώ. Παλλιόντε παίρνει, σήκω πήγαινε να δουλέψεις. Τα γνωστά. Οι γνωστές φαρφάρες, τα γνωστά παχιά λόγια τα δικά μας. Που δουλέψαμε πολύ. Ε, πάρα πολύ δουλέψαμε. Πάλι πάρα πολύ δουλέψαμε. Τι να σου πω δηλαδή. Τον έβρισα μου λέει πάτα. Και μου λέει εκείνο ο φτωχός, με καταράστηκε Και τι μου είπε Σου εύχομαι Εδώ που κάθομαι να κάτσει. Και σήμερα μου λέει Παππούλη ήρθα και κάθισα εδώ Εκεί που κρεθόταν Εκείνος ακριβώς Το είπε ο ίδιο. Σου εύχομαι εδώ που κάθομαι Να κάτσει. να δεις τι ωραία που είναι Να σε βρίζουνε να δεις τι ωραία είναι να, να, να, να σε λένε τεμπέλη και καθόταν και έκλαιγε <Και> δεν θες να δώσεις αμαρτία πήγαινε. αμαρτία με, με μια βαρύτητα μην βρίζεις όμως γιατί τότε το αμαρτιμά σου όταν λέει εδώ αμαρτάνει ξέρεις τι σημαίνει αμαρτάνει ε, αμαρτάνη, πολύ βαριά αμαρτία υπάρχει το ανόμιμα υπάρχει το αμάρτημα άλλο η ανομία άλλο η αμαρτία αμαρτία είναι βαρύτερο της ανομίας δεν θες να δώσεις δεν έχεις να δώσεις βάλε το κεφάλι κάτω λυπήσου τον το εαυτό σου και πέσε τέτοιο, τέτοιο, τέ, τέ, τέ, τέτοιο σκουλίκι που είμαι δεν μαξιόνιο ούτε μια ελεημοσύγη να κάνω και προχώρα παραπέρα, σηκωφύγια γεμάτος ντροπή γιατί δεν έδωσε στον Χριστό που σε περίμενε κάτι αλλά τουλάχιστον μην τον βρίζει και από πάνω τουλάχιστον μην του λες και από πάνω κουβέντις; μην του ανοίγεις την πληγή πιο βαθιά δεν το ξέρεις δεν ξέρεις αν όντως εκεί που κάθεται Κάθεται γιατί του αρέσει να κάθεται ή κάθεται γιατί τον έφερε η ανάγκη. Έχεις δώσει, δεν έχεις προχώρα, φύγε. Και όπως είπα, μη κτήρισε τον εφερε η αναγκη εχεις δωσει δεν εχεις προχωρα φυγε και οπως ειπα μη τον εαυτο του, τον εαυτό σου και όχι εκείνον. Εκείνος θα πάρει μισθό. Εκείνο θα πάρει μισθό και θα πάει, πάει στον παράδεισο. Θυμήσου το Λάζαρο, το φτωχό που έκανε υπομονή. Υπομονή κάνει και αυτός εκεί. ο ατιμάζων πέγγητας αμαρτάνει τα ακούς μην ατιμάζεις τον πέγγητα το φτωχό γιατί ρόδα είναι ρόδα σήμερα σου τσιλά γυρίσει ρόδα πρόσεξε και θα πες καμηλά και θα πάει να κάτσει εκεί που κάθεται εκείνο! θα κάτσει εκεί που κάθεται εκείνο. Το αμαρτίμα σου θα σε εκδικηθεί <coughs> Γιατί η πείνα δεν βλέπει αξιοπρέπεια Έτσι Η πείνα δεν βλέπει αξιοπρέπεια Σήμερα έχεις Αύριο δεν έχεις όμως Δεν ξέρεις πως έρχονται τα πράγματα Και τότε θα σου πω η πείνα Πού μπορεί να πάει να σε οδηγήσει Γι' αυτό δες τον άλλον σαν αδελφός σου Γιατί είναι αδελφός σου Είναι αδελφο. Μα μου λέει ψέματα. Μα τον βλέπεις τα πάει να πάρει τσιγάρα. Μεγάλη κουβέντα είπες. Έχεις το θάρρος. Είτε στις εσύ όπως είπα προηγουμένως. και θα δούμε. Έχεις θάρρος. ένα ένας-ένας να σηκώνεστε εδώ τώρα. Τώρα εδώ. Και να λέτε πώς χρησιμοποιείτε τα λεφτά σας. Και εγώ πρώτος. Θέλετε να σηκωθείτε εδώ. Ποιος έχει το θάρρος αυτό να σηκωθεί εδώ να μου πει Να δω τα λεφτά σας που πάνε Κάνει εσύ Την καλύτερη αξιολόγηση των χρημάτων σου Την καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων σου Εσύ δεν παίρνεις περιτά πράγματα στο σπίτι σου Όταν σου ζητήσει ο γιώκας σου Που καπνίζει ο Γιώκα σου Δεν του δίνεις του γιώκας σου Δεν του τον ρωτάς θα τα κάνει, τον ρωτάς αν καπνίζει, τον χλεβάζεις επειδή καπνίζει. Είπας προθυμότατα και ανοίγει το, το, το, το, το πορτοφόλι σου να του δώσεις και 100 και 200 και 500 ευρώ. Τη στιγμή που ξέρει ότι ζει ζωή η αλήθικη, εκεί γιατί γιατί είναι ο γιόκα σου και ποιος σου είπε ότι δικαιολογείται εδώ η ελεημοσύνη σε έναν άνθρωπο που καπνίζει σε μια κόρη σου που βάφεται και φοράει παντελόνια; και θα πάρει τα λεφτά που θα της δώσει να πάει να τα όλη νύχτα με τις αμαρτολές παρέες εκείνο επιτρέπεται εκείνο σωστό και κοιτάς η Άγιε η γύφτησα έχει βαμμένα τα νύχια της, εκείνος ένιαξε. Εκείνος επείραξε. Ο Ατιμάζων Αμαρτάνι. αμαρτάνει. Τι λέει ο Κύριος εκεί στην Επιτουόρου ομιλία. Παντή το ετούν τη εδίδου σε όποιον σου ζητάει δός του. Παντή, ξέρει τι παντή, σε όλους. Με κρίση, ναι. Με διάκριση, ναι. Σας το είπα και προηγουμένως. Σε εκείνον που ξέρεις ότι είναι επαγγελματία φτωχός που έχει και δέκα παιδιά γύρω του και δεν του φτάνει αυτό που του δώσεις αλλά σπέριν και τα παιδιά να δεκαπλασιάσει αυτό που του δώσεις, δεν πειράζει δώσεις και στα παιδιά δώσεις. Ένα εικοσαράκι στον καθένα. Ένα, ό,τι ότι ευαρέσκε, ε, ευαρεστήσε να δώσει. Δώσε. Αλλά εκεί που ξέρει ότι υπάρχει πόνος και οδύνη, εκεί θα δώσει ένα εικοσαράκι. Εκεί θα δώσει 20 ευρώ. Εκεί θα 30 ευρώ. Εκεί θα 50 ευρώ. Γιατί εκεί υπάρχει πόνος. Εκεί υπάρχει στεναγμός. Εκεί υπάρχει οδύνη. Εκεί υπάρχει δάκρυ. Γιατί αν σε αυτές τις περιπτώσεις δεν δώσουμε και δεν καταλάβουμε και δεν κατανοήσουμε τον πόνο των ανθρώπων και παρακάτω τι λέει ελεών δε φτωχούς μακαριστός είδες πως τον αυτόν που ελεεί τον φτωχό ελεών δε φτωχούς Μακαριστός. Είναι ευτυχισμένος αυτός Ο οποίος ελεγεί των φτωχών Και τι λέει σε άλλο σημείο Δανείζει Θεό ο ελεόν φτωχών Δανείζει το Θεό Για φαντάσου Εκείνα που μου έδωσε ο Θεός Να τολμά Να τολμά ο ίδιος ο άνθρωπος να αισθάνεται Ότι από αυτά που μου έδωσε ο Θεός Που δεν έχω τίποτα δικό μου Να δανείζω το Θεό να του πω Θεέ πάρτε μου τα χρωστάς αυτό κάνεις όταν δίνεις το φτωχό το ένα ευρώ, τα δύο ευρώ, τα πέντε ευρώ, τα δέκα ευρώ θα χρωστάει ο Θεός το λέει ο ίδιο. <κυρίζει> <κυρίζει> θα τα πάρεις πίσω και μάλιστα όχι απλώ θα τα πάρεις πίσω εκατονταπλασίων αγήφισετε λέει θα τα πάρεις εκατό φορές περισσότερο και ζωή είναι όνιον κληρονομήθη και θα πάρεις και την βασιλείο τώρα Είδε, μπορεί ο κόσμος να σε χλεβάσει μπορεί ο κόσμος να σε περιγεράσει σε αυτούν να δίνει. πόσες φορές δεν μου το έχουν πει πόσες φορές δεν μου το έχουν πει Παππούλη, μην του δίνεις αυτός το τεμπέλη <Τι>, τι να κάτσεις τώρα του πει, τι να να του πεις μες, τη, μες την Κορίνουσο και μες την Κούναρη, τι να κάνεις τώρα να, να του σπίσεις, τεμπέλεις, να γυρίσεις, να πω, εσύ τι είσαι, εσύ είσαι εργατικός, εσύ τι είσαι κακομύρη, τι να πιάσεις να του πεις. Κάνω όπως δεν ακούω, πάω στη δουλειά μου, και τελείωσε η υπόθεση. Δανείζει Θεό, ο Ελεόμπιτοκόνου, το καταλαβαίνεις αυτό να στο χρωστάει ο Θεός να στο χρωστάει ο Θεός και να στο δώσει εκατονταπλάσιο μικρό το βλέπεις εσύ αυτό μικρό, μικρό, μικρό Όχι. θα το πάρεις πίσω σε υπέρμετρη αξία θέλω σας πω μια ιστορία σας την έχω πει παλιότερα δεν ξέρω αν θυμάστε Κάποτε λέει ένας κινέζικος μύθος ότι κάποτε εκεί στην Κίνα ήταν εσταλίπορος τοχός, ο οποίος έβγαινε κάθε μέρα έξω στην αγορά και εκεί που πέρναγε ο κόσμος το να τον ελαιήσουν. Ο κόσμος τοχός και εκείνος τι να του δώσει σαν να λέμε τώρα με τα παλιά νομίσματα που τα θυμάστε υποθέτω οι περισσότεροι αν όχι όλοι, όχι όλοι, σίγουρα υπάρχουν και νεότεροι έδιναν και πεντάρες και δεκάρες τέτοια ήταν τα νομίσματα που του έδιναν εσείς δεν τις θυμώστε οι νεότεροι, τις πεντάρες και τις δεκάρες πεντάρες και δεκάρες πεντάρες και δεκάρες πεντάρες και δεκάρες Κάποιο κάποια στιγμή λέει πέρασε και του δώσε ένα πενινταράκι, Μεγάλο πράγμα, την εποχή εκεί. Και στεκόταν ο κακομύρης εκεί στην άκρη του δρόμου και έλεγε με το μυαλό του τώρα, για βάλε φαντασία του, ε. Είχε ακούσει για τον βασιλιά της Κίνας εκείνης της εποχής ότι ήταν πλούσιος, αλλά ήταν και ευλαβής άνθρωπος που αγαπούσε τους στοχούς. Έλεγε, μωρέ, άμα περάσει λέει, ο Βασιλιά από εδώ, εγώ θα πηδήξω, λέει, από κάτω, θα πιάσω τα λογά του, να τα σταματήσω και θα ανέβω πάνω στην άμαξα να του ζητήσω λεφτά να μου δώσει. Σκεφτότανε και ε, έτσι, αποχαυνωνότανε εκεί με την φαντασία αυτή. Άρα ξαφνικά, κάποια στιγμή ακούει «Ο βασιλιάς, ο βασιλιάς, ο βασιλιάς». «Ο βασιλιάς» περνάει «ο βασιλιάς, ο βασιλιάς». Βλέπει αμέσως τρεχάνεις βλεπει αμέσω τρεχάνε εκει κόσμο κλπ ανοίγαν δρόμος περνάει ο βασιλιάς ακούει κάποια στιγμή να πλησιάζουν τα άλογα, και αυτός τι να κάνει έβαλε σε εφαρμογή το σχεδιό του εκείνο που φανταζότανε πετάγεται από κάτω μέσω τρέχει πάνω στην άμαξα ανοίγει την πόρτα της αμάξης μπαίνει μέσα και βλέπει τον βασιλιά και πριν προλάβει να ζητήσει από τον βασιλιά βλέπει ένα περίεργο θέμα βλέπει τον βασιλιά να του απλώνει το χέρι και να του λέει πεινάω δώσ' μου τίποτα έχεις Αυτό τα ο βασιλιάς να πεινάει ο βασιλιάς τα τι να κάνει απότροπή, βάζει μέσα το χέρι του στην τσέπη του. Και ψάχνει, ψάχνει, ψάχνει, ψάχνει, ψάχνει με στην τσέπη του με τα χέρια του, με το χέρι του, να ψάξει να βρει το μικρότερο μικρότερο νόμισμα να του δώσει το Βασιλιά, τι να του δώσει, το μεγαλύτερο, να του δώσει το πηγαράκι, όχι. Ψάχνει, ψάχνει, ψάχνει, ψάχνει, Βρά... βρίσκει λοιπόν μια πεντάρα. Βγάζει με δισταγμό και ακουμπάει την πεντάρα στο χέρι του Βασιλιά. Μια πεντάρα είχε όλη και όλη, τα άλλα ήταν δεκάρες και εικοσάρε. Και που και που είπαμε κανένα πενινταράκι. Τον ευχαρίστησε ο Βασιλιά έκανε υπόκληση μπροστά του, «Σε ευχαριστώ άνθρωπαί μου» του λέει, «Σε ευχαριστώ» κατέβηκε αυτός, απογοητευμένο, άλλα περίμενε να ιδί, λύρες περίμενε να τρέξουν στα χέρια του, δυστυχώς όμως δεν είχε τίποτα ο βασιλιάς να του δώσει. Έκλεισε την πόρτα της αμάξης, κατέβηκε, επίδειξε κάτω, πήγε απογοητευμένο και πάλι στην άκρη του δρόμου. Νύχτωσε, τα μάζεψε εκεί πέρα τα μπουγαλάκια του, και ξεκίνησε να πάει στην παράγκα του μόλις έπήγε στην παράγκα έπήγε όπω πάντοτε στο τραπέζι να άδειά στην τσέπη του και μόλις άδειά στην τσέπη του είδε κάτι που άστραφτε τι είναι αυτό τι είναι Είδε την πεντάρα που είχε δώσει στο βασιλιά να έχει ξαναγυρίσει την τσέπη του και να είναι ολόχρης. Απογοητεύτηκε. Και τι είπε εκείνη τη στιγμή. Αχ αχ να μου κόβε, να του τα δώσω όλα του βασιλιά, ότι είχα στην τσέπη μου να μου τα ξαναγυρίσει χρυσά. Ο μύθος τι φανερώνει. Φτωχό είναι ο Χριστός. Ο φτωχός επάνει εδώ στη γη. Αν του ζήταγες στο Χριστού λεφτά, θα σου λέγε δεν έχω παιδάκι. Δεν έχω. Αλλά όποιος δίνει στο Χριστό λεφτά, ο Χριστός ετοιμάζεται να του τα στείλει χρυσά. Αυτό δείχνει ο μύθος μην τα ακούτε βερεσέ αυτά που σας λέγω ακούστε τα και φυλάξτε τα καλά μέσα στην καρδιά σας πάμε και στο 22 στίχο δεν πειράζει είναι λίγο μεγάλος θα καθυστερήσουμε λίγο 5-10 λεπτούλια θα μου τα χαρίσετε πλανόμενοι τεκταίνουσι κακά έλεον δε και αλήθιαν τεκταίνουσι αγαθή ού και πίσταντε έλεον και πίστην τέκτονες κακών. έλεημος δε και πίστης παρατέκτωσιν αγαθής Προσέξτε τώρα Πλανόμενοι τεκτένουσοι κακά Τι σημαίνει αυτό Οι άνθρωποι λέει που είναι στην πλάνη Τους έχει πάρει ο διάβολος δηλαδή Και τους έχει κάνει υποχείριά του Μαστορεύουν συνεχώς το κακό Τι κάνει ο διάβολος Εξ, Έξερεις την τέχνη του σατανά Μία είναι τέχνη του Σαντανά. Μάστορας. μάστορας Έτσι θυμάμαι τον έλεγε παλιά ένας φίλος Ένας φίλος μου Ο Μάστορης έλεγε Ο Μάστορης Ο Μάστορης είναι Ο Μάστορας είναι Ο Μάστορας του κακού Αυτός που τεκταίνεται Που μαστορεύει το κακό συνέχεια Δεν κάνει άλλη δουλειά στο βρώμο μυαλό του Να έχει συνεχώς πώ θα κάνει την αμαρτία Και πώ θα στη φτιάξει έτσι όμορφη και ωραία Για να σε βάλει Να σε κρεμάσει δηλαδή Έτσι κάνει έτσι κάνει. Όπως κάνει είτε σε εκείνος που, που πας να αγοράσεις κρέας, κρέας να αγοράσεις και μέσα σου έχει βάλει μια ένεση, του έχει κάνει του κρέατο μια ένεση δηλητήριο. Να πας και σύνταμα και τα παιδιά σου μπαμ, τέρμα, πεθάνε. Έτσι σου φτιάχνει και ο διάβολο, ένα ωραίο, ωραίο τέχνασμα, σου φτιάχνει ένα ωραίο μαστόρεμα, σου φυλάει μέσα το δηλητήριο, πας εσύ σαν σα, σα, σα, σα μοσκιός, πας και πέφτεις μέσα και τρώς τα μούτρα. Τι λέει Πλανόμενοι Αυτοί που είναι στην πλάνη Στην αμαρτία Δεν κάνουν άλλη δουλειά Τη δουλειά του πατέρα του Του μάστορα Ποια είναι η δουλειά του μάστορα Να κάνει το κακό Και γι' αυτό σκέψου Σκέψου πως κινείσαι στη ζωή αυτή Σκέψου πως μηχανεύεσαι τη ζωή σου Σκέψου τι μαστορεύει στο μυαλό σου οι κακοί λογισμί, δεν που λέει. Αυτή είναι κακή λογισμοί. Η κακή λογισμί τι είναι. Είναι μαριέ που κάνουμε στο μυαλό μα και φτιάχουμε την κακία. Πώ θα εκδικηθούμε τον άλλον, πώ θα τον πιέσουμε τον άλλον, πώ θα κάνουμε την αμαρτία, πώ θα κάνουμε την πορνεία, πώ θα κάνουμε την ηχεία, πώ θα κάνουμε. Μαστορεύει το μυαλό. Πώ θα ξεφύγω από τα μάτια του άντρου, πώ θα φύγω από τα μάτια τη γυναίκα του να με καταλάβει. Πώ. Θέλει μαστοριά η αμαρτία. Θέλει δουλειά. Ο διάολος ο μαστορας έχει βάλει. Σε έχει βάλει μπροστά και σε κάνει μπουλότο. Και αρχίζει και σκέφτεσαι. Πώς θα κάνω την αμαρτία. Πώς θα δικαιολογηθώ τώρα στον Παπατιμό που πάω για ξενονολόγηση. Έφαγα Τετάρτη. Έφαγα. Πρέπει τώρα να τη βρωμήσουμε τη δουλειά. Να τη βρωμήσουμε. Ξέρεις πώ τη βρωμίζεις τη δουλειά. Γιατί υπάρχει και η βρώμα με στην εξομολόγηση υπάρχει Το ψέμα, η δικαιολογία Πώς θα τη βρωμίσω τη δουλειά Ξέρεις παπούλι, ξέρεις Ξεχάστηκα, πλανήθηκα Με κοροϊδέψανε, νόμισα ότι είναι τρίτη, Νόμισα αυτό, ξέρω, πόναγε η κοιλιά μου Είχα αυτό, είχα μια δικαιολογία Από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί Α, μπράβο, μπράβο θα σου πει ο Παπαδημόθεο Μπράβο σου παιδί μου, έπρεπε να φάσεις αφού έτσι έγιναν κακά ε. εντάξει Άξιο ο μισθό σου και καλά έκανες που έφερες μαστόρεμα το του κακού είναι αυτό. Μα του κακού ποιο είναι. Μα του κακού ποιο είναι. Ποιο είναι. Να μα την άθλια ζωή σου και να αφήσει να την παρουσιάσει όμορφη. Όπω κάνει ο Σατανάς. Τι είναι ο Σατανάς; Ξέρετε τι λένε οι πατέρες που τον έχουν Είναι το πιο ασκημομούρικο πλάσμα, το πιο ασκημομούρικο, τόσο φρικιαστικό πράγμα το δει ο άνθρωπο θα βεθάνει. Συγκοπή καρδίας Έτσι και κάνει και παρουσιαστεί εδώ μπροστά μα Εδώ με τα κέρατα, με το νουρά του Με φωτιές από τα μάτια του, από τη μύτη του, από το στόμα του Από τα αυτιά του Μαύρο, κατάμαυρος Παπαπαπαπαπα Θεός να φυλάξει Ούτε να τονιδούμε ποτέ Γι' αυτό επειδή ξέρει τη φάτσα του Ο πανούργος τι κάνει Σου φοράει, χτενίζεται όμορφα, ωραία Βάζει αλεύρι στη μούρη του Γίνεται άσπρος, ωραίος εκεί Σβήνει τι φωτιέ από τα μάτια του, από τα αυτιά του κλπ. Σου καλοποιείται, σου βάζει και μια ωραία γραμμάτα, ένα ωραίο κουστούμι και έρχεται και σου παρουσιάζεται με το ύφο του άντρα σου. Το ύφο του άντρα σου. Και εσύ βλέπει τον άντρα σου και λε: Ο άντρας σου είναι. Δεν είναι ο άντρα σου, λέει ο άντρα, είναι αυτό. Ο διάλο είναι. Ο διάλο. Δεν είναι ο γιο σου αυτό. Είναι ο, ο διάλο, κρύβεται πίσω. Ο διάλο είναι αυτό. Έβαλε κουστούμι. Έκλειψε την ουρά του. Την έβαλε μέσα στο παντελόγι και έχει βάλει κουστούνι και ήρθε τώρα να σε κοροδεύσει. Αυτό έχει κάνει. Και έρχεται ο άντρα σου και του λέει Κάτσε ρε γυναίκα, πού πα στην εκκλησία θα πα. Κάτσε τώρα εδώ πέρα, κάτσε να ξεκουραστεί σήμερα. Μπορεί να μην είναι ο άντρα σου αυτό που μιλάει. Είναι ο διάβολο, έχει κρύψει την ουρά του, έχει κρύψει τα κερατά του. Μην είσαι ότι ώρα θέλει τα ξεφιντρώνει και ώρα θέλει να τα πα μέσα. Μη νομίζεις. Είναι αυτός μάστορας όπως μας έλεγε ο Μακαρδίτσο Κυριώδης 10.000 χρόνων μάστορας. Να πάει να του το ξύπνιο. Έχει αυτός μάσκες, έχει αυτός κουστούμια. Πώς έχουν οι ηθοποιητές που άλλο δεν φοράει το ένα κουστούμιο, άλλο δεν φοράει το άλλο, άλλο δεν βάζει μουστάκια, άλλο δεν βάζει ξαντιά, μπερούκα, άλλο δεν βάζει μαύρη μπερούκα, άλλο δεν βγαίνει φαλακρό, βγαίνει εκεί πέρα. Ό,τι θέλει βάζει. Έτσι κάνει και ο Διάολος. Ό,τι σχήμα θέλει το πέρι. Έχει μάσκες. Έχει, έχει γκαρταρόμπα ολόκληρη. Γκαρδαρόμπα ολόκληρη έχει και χωράει οτι κουστούμι θέλει. Για θυμί σου πώ πήγε στον Ιωσήφ, θυμάσαι τι, τι λέει εκεί. Τι λέει, τι λέει, τι λέει, οι χαιρετισμοί του, κάνε του χαιρετισμού. Τι λέει εκεί, στο, στον έκτο στίχο, τι λέει. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόρων. Ο Σόφραν Ιωσήφ τα Ποια ήταν αυτή η ζάλι, ποια ήταν αυτή η ζάλι. Ήρθε ο διάλογο σαν ένα ωραίο λογισμό. Γι' αυτό και οι εικόνε βλέπετε τον έχουν. Οι εικόνε, οι βυζαντινές εικόνε τον έχουν. Έχουν ένα γέρο, κάθεται στην άκρη ο Ιωσήφ και μπροστά του στέκει ένα γέρο με μια γούνα, μαύρο. Μαύρο. Στη γέννηση. Στη γέννηση. Στη... Πού είπαν, στην πάυτιση. Στη γέννηση. Στη γέννηση. Στη γέννηση. Ναι. Τώρα, είναι ποιο είναι, ο διάδο είναι. Πήγε σαν ένα ωραίο λογισμό και τον ετάραξε. Ποιο ήταν ο λογισμό αυτό. Αυτή είναι έγκυο, δεν τη βλέπει. Είναι έγκυο. Διώχθηνε. Γιατί όπως έλεγε η υπεραγία Θεοτόκος είναι έγκαιος, όπως λέγει, το πιστεύω και το ομολογούμε, εκ το Αγίου. Και αυτός κακομύρης Σου λέει εγώ, εγώ, εγώ, εγώ δεν πήγα μαζί της ποτέ. Εγώ δεν έσβηξα με, με την υπεραγία θεοτόκου; Αν τη διώξουμε. Και τότε ήρθε το πνεύμα το Άγιο το βράδυ στον ύπνο του Άγγελος και του λέει όχι, όχι. «Το γάρεν αυτοί γεννηθέν εκ πνεύματος εστιν Αγίου». Με φοβάσεις. Άκτυρα. Και στους πημένους πήγες στην ίδια εικόνα ή σε βρίσεις. Είναι εγώ. Εγώ είμαι εδώ. Του λέει ο Κύριος. Μη φοβάσαι. Βλέπεις τι μαγγάρας είναι. Βλέπεις τι μπορεί να σου σχαρώσει. Βλέπεις τι κουστούμιο φοράει. Τι είναι λοιπόν ο πλανόμενος, τι είναι, αυτός που είναι πλανμένος. Κάνει τη δουλειά του εσχόρου. Κακά κάνει εκείνο, αμαρτίες κάνει εκείνο, κουστού μια φορά εκείνο, έτσι σουρκεται κι αυτός <χε> Το ψέμα ή η απατη είναι στη μούρη τους Αυτός που είναι στην πλάνη, στην αμαρτία να σε κοροϊδέψει πρώτος, πρώτος Ταχυδακτηλουργή είναι Στην απάτη, στην κομπίνα είναι ταχυδακτηλουργή Τρικαδόη Να σε φάνε ο, ο, ο, ο, Μην το σκέφτεσαι Έχονται με την τέχνη του σατανά. Ακριβώς με την τέχνη του σατανά. Κρύβουν επιμελώς το πρόσωπό τους, την όψη τους και σου παρουσιάζεται τη λέει ο Απόστηρος Παύλος. Τι λέει εκεί στους γαλάτες. Παρουσιάζεται λέει ως άγγελος φωτός. Το, ο διάολος, μάλιστα. Με λευκά φτερά, φωτεινός. Μάλιστα. Έχει μέσα το διάολος. Έχει λάπες. λάπες έχει μέσα. Το. Βάζει πλούσιο φωτισμό και ο μαύρος γίνεται λευκός και φωτεινός ενώ λέει ο Άγιος τι τεκταίνει τι μαγειρεύει, τι σκαρφίζεται τι εργάζεται ο Άγιος Άνθρωπος Ελέον και αλήθεια τεκταίνουν σοι αγαθοί τι σκέφτεται ο Άγιος Άνθρωπος τι σκέφτεται εμένα ρωτάς για βράστε υπάρχουν άγιοι άνθρωποι αν έχετε μάτια ανοίξτε να τα δείτε ψάχτε να βρείτε τι έκανε ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Πολφύριος αυτοί οι άγιοι άνθρωποι και εδώ μέσα στην πόλη εδώ υπάρχουν άγιοι εδώ υπάρχουν υπάρχουν άγιοι εδώ ψυχούλε. που έρχονται κάθε τόσο σε μένα τον αμαρτωλό έρχονται εδώ και επειδή ξέρουν α, ας πούμε ότι βοηθάμε πέντε έρχεται κάθε μήνα κρυφά στο σπίτι και πάει το κουδούνι Είμαι ο Τάδε, πάρε παπούλι του τα λεφτά. Έχω ακούσει το κήρυγμά σου. Είναι η δεκάτη. Την έχω πει, εσύ δεν την ακούτε. Εκείνοι που ακούσαν μια φορά το κήρυγμά, του βάλα στο μυαλό του τη δεκάτη. Σου λέει: Πώ σύνταξη παίρνω, 2000 ευρώ ή παίρνω. Σύνταξη 1500 ευρώ. 150 ευρώ είναι των φτωχών. Προχτέ ήρθε ένα γέροντα. Δεν το ξέρω, άγνωστο. Άγνωστο εμένα. Θύμισε την πόρτα, πάρε παπούλι. 250 ευρώ. Μάλιστα, τι με κοιτάτε Ναι Ακούει ο Κύριος που σας το λέω Και όχι μόνο ένας Δύο, τρεις, πέντε, δέκα, δεκαπέντε, πενήντα Από πού νομίζετε Μπορούμε και βοηθάμε από εδώ και από εκεί Από πού, εγώ Πού να τα βρω εγώ, πού να τα βρω Ο Κύριος λύνει Τα αδιέξοδα αυτά στα οποία περιπείπτουμε εμείς Οι πνευματικοί <Ρι> Μάλιστα είναι εκείνο μαγειρεύει στο μυαλό του πώ θα ελεήσουμε τώρα. Και να μην φανούμε κιόλα. Να μην φανούμε κιόλα. Και με παρακαλούν παπούλι, δεν μου κάνει κουμπέντα. Δεν με ξέρει, δεν σε ξέρω. Δεν με ξέρει, δεν σε ξέρω. <σκυκλώ> Γιαγιάδε, μου το έπαιγε μία κακομέρα. Παπούλι 250 ευρώ, σύνταξη παίρνω. Και μου φέρνει 200 ευρώ. Και λέω, τι κράτησε αυτή τώρα. Τι κράτησε αυτή, τι κράτησε, τι θα πάει αυτή η γυναίκα τι θα φάει και όμως μου λέει παππούλοι με φτάνουν και περσεύουν πάρε, πάρε. βλέπεις πως μαγειρεύει πως εργάζεται το καλό ο Άγιος του Θεού άνθρωπος ε? την αλήθεια και το καλό μαγειρεύει στο μυαλό του δεν σκέφτεται την κομπίνα δεν σκέφτεται πως θα εξαπατήσει, σκέφτεται πως θα βοηθήσει Σκέφτεται πως θα αλαφρώσει τον πόνο του άλλου, σκέφτεται πως θα στεγνώσει το δάκρυ του. Σκέφτεται πως από αυτά που παίρνει ο ίδιος να το μοιραστεί το πιάτο του με τον άλλον. Αυτό σκέφτεται ο δίκαιος άνθρωπος, ο Άγιος άνθρωπος. Ενώ εγώ το θέλω όλο το φαΐ μου, δικό μου. Δικό μου. Να μην πάρει ο άλλος ούτε εκείνο δεν σκέφτεται έτσι. Εκείνο λέει παρακάτω Εκείνος λέει που σκέφτεται το κακό Δεν ξέρουν λέει τι θα πει Ελεημοσύνη Και αγάπη και πίστη στο Θεό Δεν ξέρουν τι θα πει Όταν μαγειρεύει το κακό τι πας να καλείς Να δεν ξέρει τι σημαίνει αγάπηση. Κοιτά να κλέψει, να φας, να ατιμάσει, να, να κερδίσει για τον εαυτό σου. Όχι να δώσει τον άλλον. Αυτό κάνει ο άτιμος άνθρωπο. Αυτό που ζει στην πλάνη, στη, στη, στη, στην αμαρτία. Έχει γίνει δούλο τη αμαρτία. Έχει γίνει δούλο του σατανά. Αυτό ο άνθρωπο δεν σκέφτεται αν πονάει ο δίπλα. Εκεί να του πατήσουμε στο λαιμό να του φάμε και εκεί να πούει. Θυμάστε τι κάνανε κάποτε. Κυβερνητάδε μα. Εκεί μα άνθρωποι που του ψηφίζετε εσεί να του χαιρόσετε Θυμάστε τι κάνατε εκείνη την κομπίνα με το χρηματιστήριο Τη θυμάστε? Τη θυμάστε, ε? θυμάστε? Δεν κουνάτε τα κεφάλια σα Εσεί του ψηφίζετε! καλά να πάτε! Σα τα φάγανε και τα υπόλοιπα Οι 25 στην άκρη Σε ξεγελάσανε, ξεγελάσανε, ξεγελάσανε Είχαν μαζευτεί 10 τομάρια γύρω-γύρω από τι τράπεζες, Περιμένανε πω Στο χρηματιστήριο Βάλε, βάλε εσύ Νομίζω θα περισσότερα. Φάγανε, όλα! Κρεμα. Τράβα. χάσαν τι περιουσίε του, χάσαν τα μπρικιά των κοριτσιών του, χά... δεν έχουν τίποτα. Πήγαν... Α, αυτό που είπε η Θεοδόρα, κρεμαστήκανε, άλλο φορτή άλλο θα τύναξε τα μυαλά του στην αίρα. Ορίστε. Είδε πω τεκταίνεται το κακό. Τι θα του κάνουμε τώρα, να του φάμε τα λεφτά. Ενώ το κράτο πρόνοια, το άτιμο αυτό κράτο, είναι δυνατόν να είναι πρόνοια, τέλο πάντων. Αντί να σκεφτεί πώ θα σου δώσεις ένα να μεγαλώσει τα παιδιά σου, σκέφτεται πως θα φάει πίσω. Να ποιοι μας κυβερνάνε. Έλεος λέει και πίστην και πίστονται. Δεν ξέρουν τι σημαίνει αγάπη. Δεν ξέρουν τι σημαίνει. Τι θέλω σε βλέπω, να σε βλέπουν να, να κλέ, Αυτό θέλω. Αντίθετα λέει η ελεημοσύνη και η αγάπη είναι ίδιον Αυτόν που εργάζονται το καλό στο μυαλό τους. Αυτό βλέπεις ο άνθρωπος, ο ευλογημένος, ο άνθρωπος, ο φτωχός. Φτωχός, ο άνθρωπος, ο φτωχός. Δεν ξέρω αν κυκλοφορεί να σας συστήσω ένα βιβλίο να πάρετε. Ένα βιβλίο να πάρετε. Πώς λέγοντανε, ξεχνάω το... Πώς λέγοντανε το του το βιβλίο, μπορέ, που έλεγε τότε για τα... Για τα Τραπέζια που έκαναν τότε τη συμπατοχή, πώ το έγκοτανε. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Συμπαράσταση αγάπη, κάπω έτσι. Δεν το θυμάμαι. Κάπω έτσι. Να διαβάσει, το, θα το βρείτε. Άμα έχει ενδιαφέρον, θα πάει να το βρει. Θα πάει να το βρει. Ζητήστε το στα βιβλιοπολία, ρωτήστε να μάθετε πού, επάνω στην Αθήνα, στο βιβλιοπολίο εκεί στη, στη, στη, στη ζωοδόχο πηγή που είναι το δικό του, το, το, του πατρό Αυγουστίνου το Να δει τι, τι έκανε αυτό ο άνθρωπο. Τι έκανε. Μες στην κατοχή, στη φτώχεια, θυμάστε την κατοχή. Θυμάστε την κατοχή, εσεί οι παλαιότεροι, μωρέ, που βάψατε τα μαλλιά σας, να μην φαινόσετε άσπρε. Εσεί οι παλαιότεροι, τα θυμάστε αυτά. Τι θυμάστε. Δεν θυμάστε. Θυμάστε την κατοχή που πεινάσατε. Ξέρετε τι έκανε ο πατήρα Ακουστίνο τότε. Τι έκανε. Σε εσά του στοχού επήγε πάνω, στην Πτολεμαίδα και στη Φλόρινα και στην Καρστοριά ξέρετε τι έκανε. Του έλεγε, του έλεγε, Πόσα φασόλια έχετε στο σπίτι σας, δέκα, τότε τα μετράγανε, πόσα σποριαρίζει έχεις στο σπίτι σου, τα μετρά; έχω 100 σποριαρίζα, Βγάλε τα 50 και φέρ' πόσα φασόλια έχεις, έχω 100 φασόλια, Βγάλε τα 50 και φέρ' Και καθότανε οι ψυχούλες εκείνες οι Άγιες και καθότανε και μετράγανε μετράγανε τις φακές και τα φασόλια και τα πηγαίνουν εκεί. Και παρακαλώ, ξέρετε πόσους τα ήσανε φτω, τα αυτοκαδάκια εκείνα, ξέρετε πόσους τα ήσανε. 6.000 μερίδες το μεσημέρι και 6.000 μερίδες το βράδυ. Κάθε μέρα 6.000 άνθρωποι τρώγανε. 6.000 άνθρωποι. Να! Να τι σημαίνει αγάπη, Να βγάζει από εκείνο που δεν έχει. Να το δίλεπτο τη χείρα είναι αυτό. Βγάζει εκείνο από εκείνο που δεν έχει. Και κάποτε λέει, πήγε, πήγε, λέει, σε ένα καφενεδάκι. Ήταν πρωί, είχε τελειώσει το κηρυγμά αυτό που σήμερα είναι γέροντα εκατόν τόσο χρονών, εκατόν ένα, εκατόν δύο χρονών. Και βρίσκεται στα πρόθυρα του θανάτου να πάρει το στέφανο από τον κύριο. Και τι, και τι έκανε, λέει, εκεί πέρα. Ε, πήγα, λέει, έκανε κρύο όξο, έκανε κρύο. Και κάθισε λέει μέσα Και με είδε κάποιος Λέει παπούλιο σου φτιάσουμε ένα τσάι Τον είδε που κρύωνε Και βλέπω και μου έβαλε λέει Και ένα παξιμάδι Του βάλε και ένα παξιμάδι Να βουτήξει μέσα στο τσάι Και εκεί λέει που έσπασα το παξιμάδι Επέσαν λέει μερικά ψίχουλα κάτω Και βλέπω λέει Ανοίξει την πόρτα ένα πιλάλα Ξυπόλυτο και έπαιρε με το σάλι του Και έτρωγε, έτρωγε τα, τα, τα, τα ψίχουλα Και σηκώθηκα λέει και έφυγα. Το άφησα εκεί όπω ήταν. Δεν, δεν το πίνω. Του λέει. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πιω. Δεν θέλω τσάι. Σηκώθηκα και έφυγα κλέγοντα. Βλέπει η καρδιά του ανθρώπου που αγαπά. Αυτό που τεκταίνεται με τα κάτσε και σκέφτηκε αυτό ο γέρο. λέει τι θα κάνουμε για αυτό το λαό που αγάπη. Συσύρτια αγάπη και μάζευε τον κοσμάκι και έτρωγα. Γι' αυτό αγαπητοί μου αδελφοί αν έχετε αγάπη στον Θεό βάλτε το μυαλό σας να σκέφτετε το αγαθόν. Όχι πως θα πάρεις, πως θα δώσεις. Μακάριοι όλες διδόνε διδώνε μάλλον ή μα, μα Μάθε να δίνεις και όχι να παίρνεις. Μάθε να φτωχαίνεις για να φλουτίζει ο άλλος. Μάθε αυτό που έχεις και εσύ και εγώ να το μοιραζόμαστε με εκείνον που δεν έχει. Γιατί τότε θα πάρουμε μισθό ουράνιο μεγάλων. Μας επιφυλάσσετε θέση ουρανία κοντά στον θρόνο του Θεού. Την οποία σας εύχομαι και να με εύχεσαι. Με ένα τέταρτο σας έφαγα περίπου. Χίλια συγγνώμη.